και ακόμα εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής ότι βλέπετε είναι συνειφασμένα, δηλαδή μερικά πράγματα ένας άνθρωπος όσο ζει σε αγνότητα και κινείται έτσι μέσα σε έναν χώρο να πούμε ένα εγκράτειας, σοφροσύνης, αγνότητας αγωνίζεται τέλο πάντων η καρδιά του δέχεται πιο εύκολα τα πράγματα του Θεού, τα νοήματα του Θεού, την ύπαρξη του Θεού, τα, τα λόγια του Θεού ε, κινείται ευκολότερα προς το, προς το να πλησιάσει των Θεών. Όταν ο άνθρωπος αυτός μπει πλέον μέσα στα πάθη, ιδίως μέσα στα αρχικά πάθη ή και τα άλλα φοβερά πάθη της φιλαργυρίας και της πολυμεριμνίας αυτά τα πάθη, τότε σιγά σιγά αρχίζει να απομακρύνεται και από τον Θεό. Δεν λέει ας πούμε ότι εγώ εντάξει κάνω αυτά τα πράγματα που κάνω όμως εξακολουθώ να αισθάνομαι ε, πόθων και έφεση να πλησιάσουν τον Θεό. Όχι σβήνει η, η στροφή προς τον Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες κάποτε νους αποστάς του Θεού ή γίνεται ή δαιμονιώδης. Δηλαδή όταν ο του ανθρώπου φύγει από τον Θεό και όταν λέμε ο όλο το, το κέντρο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, την καρδία του ανθρώπου, όταν αποστεί από τον Θεό, όταν φύγει η καρδιά μας από τον Θεό, δύο πράγματα γίνονται. Ή χτυνώδη γίνεται, ή πέφτει στα πάθη τα σαρκικά, τα, πάθη, τα, τα υλικά πάθη, έτσι, στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φυλαυτία και γίνεται χτινώδης ο άνθρωπος, δηλαδή μπαίνουν μέσα του σαρκικά πάθη ε, πολύ βαριά πράγματα, πολύ βαριά πάθη, τα οποία έτσι φέρνουμε στην ψυχή, μια σκληρότητα, μια σκληρότητα. Η δαιμονιώδης γίνεται, δηλαδή ο νους του ανθρώπου επέρεται και γίνεται δαιμονιώδης, δέχεται έπαρξη μέσα πολύ και πλανάται ο άνθρωπος και δεν δέχεται ο άνθρωπος αυτός πλέον καμία συμβουλή είναι παρατηρημένο ότι και σε δυο περιπτώσεις χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Και κυρίως όταν ο άνθρωπος πλανεθεί, όταν γίνει δαιμονιώδης ο του, δεν δέχεται κανένα λόγο. Γιατί, διότι το γνώρισμα της δαιμονιώδους καταστάσεως είναι να μην συμβουλεύεται. Να πιστεύει ότι αυτός τα ξέρει όλα. Ότι αυτός... Ε, έχει γνώση περι το του πράγματος, είναι πεπισμένος. Μιλούσα αυτές τις μέρες με έναν αιρετικό άνθρωπο, αναγεννημένο, τους Πεντηγοστιανούς κτλ. τα λοιπά. Και συνέχεια λέει εγώ αναγεννήθηκα, εγώ επίστεψα στον Χριστόν, εγώ αρνήθηκα την αμαρτία, εγώ τώρα είμαι καλά, εγώ αισθάνομαι πολύ καλά, αισθάνομαι την χάρη του Αγίου Πνεύματος, εγώ είμαι αναγεννημένος. Του λέω, κοίταξε, και μόνο από αυτά που λες, παιδί μου, κάθε πρόταση που λες, λες, και το εγώ μέσα. Εγώ αναγεννήθηκα, εγώ επίστεψα, εγώ ξαναβρήκα τον εαυτό μου, εγώ ξέρω ότι αυτό που ζω είναι σωστό, εγώ με βέβαιωσε ότι αυτό είναι σωστό, εγώ βρήκα τον δρόμο, εγώ βρήκα τον Χριστό. Τώρα λες δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά τα εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, κάτι μυρίζουν. Δεν μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι. άγιοι λέει, ποιο είμαι εγώ. Έλεγε ο Βαρσανούφιο, Τι σημείω εγώ και τι ψηφίζει με. Έλεγε ποιο είμαι εγώ και ποιο με λογαριάζει αν υπάρχω. Ο Απόστολο Παύλο έλεγε ότι εγώ είμαι ο έσχατο των ανθρώπων, το έκτρωμα. Ποιο είμαι εγώ και ποιο μου δίνει την εγγύηση ότι αυτά τα οποία λέω είναι αλήθεια. Και χρειάζονταν, εσάνοταν την ανάγκη να πάει να βρει α πούμε ανθρώπου όπω τον Απόστολον Πέτρο και άλλου. Να του πει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύω και κάνω, παρόλο που είχε δει τον Χριστό και είχαν εμπειρίε του Θεού, ήταν θεόπνευστό. Άρα για αλήθεια, ε, ε, πήγα, λέει, σε ήρθαν εις Ιεροσόλυμα, εις σε Πέτρο, ε, πήγα σε Ιεροσόλυμα να βρω τον Πέτρο, να του πω αυτά τα πράγματα που κάνω, μήπω εις καινώνε δραμον ή δραμούμε. μήπως και κάνω λάθος. Και όλα αυτά τα οποία κάνω τελικά είναι, είναι, είναι, είναι κενά, είναι άδεια, δεν έχουν περιεχόμενο Φανταστείτε, ο Απόστολος Παύλος που είδε τον Χριστό που έλαβε το Ευαγγέλιο εξ αποκαλύψεως. Κανένας δεν τον έδιδαξε. Ο Θεός ο ίδιος ο Χριστός του εμίλησε περί του αυτού του. Αυτός ο Παύλος αισθανόταν την ανάγκη να πάει να βρει τον Πέτρον να του πει έτσι κάνω, έτσι σάθηκα έτσι είμαι μήπως κάνω λάθος. Γιατί, γιατί οι Άγιοι είχαν ταπείνωση, δεν επίστευαν στον εαυτό Πεποίθηση στην κρίση του. Εσφράγιζαν τα έργα του, τη γνώμη του, με τη συμβουλή, με την ερώτηση. Ο άνθρωπο που συνέχεια λέει εγώ και εγώ πιστεύω και εγώ κάμνω και εγώ το βρήκα και εγώ το ανακάλυψα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλά με ένα πλανεμένο. Καλύτερα να μιλά με έναν ανήθικο. Καλύτερα να πέσει ο άνθρωπο στη χτινοδεία. Καλύτερα να γίνει χτύνο ο άνθρωπο παρά να γίνει δαίμονας. Καλύτερα να, παρά να πλανεθεί καλύτερα να πέσει σε, στις χειρότερες αμαρτίες διότι αυτός που πέφτει στις αμαρτίες κάποια ώρα θα συνέρθει κάτι θα συμβεί θα ιδιάσει, η ψυχή μας είναι τέτοια όταν όμως πέσει στη δαιμονική κατάσταση πολύ δύσκολο μπράμα είναι φοβερό δηλαδή ο πλανεμένο άνθρωπος δεν επιστρέφει δεν ακούει κανέναν απολύτως επιμένει στο δικό του στα οράματα του, στα, αυτά τα οποία βλέπει επιμένει εκεί βλέπετε ακούστηκαν και σήμερα διάφορα εκεί α πούμε τα οποία γίνονται στο τραχόνι χίλιες φορές τους τα είπαμε, χίλιε φορές του τα εξηγήσαμε χίλιε φορές του συμβουλεύσαμε, δεν ακούν κανέναν απολύτως το δικό τους, ο καθένας το δικό του. τους λέει παιδί μου για το όνομα του Θεού άκουσέ με, έχω 22 χρόνια που είμαι μοναχός είσαι στο Αγιονόρο, ενό ενός Αγίους Ανθρώπους Άκουσε αυτό που σου λέω. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν είναι εκθεού τα πράγματα. Τίποτα. Το δικό του, το δικό του, το δικό του, το δικό του. Επιμένει εμεί να συγκατατεθούμε σε αυτό που λέει εκείνο και όχι Εκείνος να πει Ε, μήπω έχει δίκιο. Μήπω έχει δίκιο. Δεν δέχεται καμία, καμία απολύτως, ε, συμβουλή. Αυτό είναι το δείγμα τη πλάνη. Όταν ο άνθρωπο δεν επιδέχεται συμβουλή, αυτό ο άνθρωπο είναι πλανεμένο και μη χάνετε τον κόπο τον χρόνο σας και να τον σπαταλάτε δυνάμεις να μιλάτε με έναν πλανεμένο άνθρωπο σαν να μιλάς του τείχου όπως ακούει ο τείχος ακούει γι' αυτός όταν έχουσιν και ούκα ακούσιν. είναι το πνεύμα το αλαλον και κοφόν, το πνεύμα της πλάνης σε απορρίπτει και περνά πάνω από το πτώμα σου και περνά μόνον εάν συμφωνάς μαζί του είσαι καλός από τη στιγμή που δεν συμφωνάς, Τέλειωση. Είναι, είναι φοβερό πράγμα ο νους του ανθρώπου να γίνει δαιμονιώδης. Γι' αυτόν οι πατέρες έλεγαν ότι καλύτερα να πέσουμε σε αμαρτίες σαρκικές γιατί να πέσουμε σε οποιασδήποτε αμαρτίες παρά να πέσουμε σε, στην πλάνη, στην αίρεση ή στην πλάνη. Ο πλανεμένο άνθρωπος δυστυχώς δεν επιστρέφει. Μόνο θαύμα εκ Θεού. Και αυτό... Νομίζω ότι αυτόν ακόμα είναι δύσκολο. Δεν επιστρέφει ο πλανεμένο άνθρωπος. Γι' αυτό να προσέχουμε. Η ταπείνωσης είναι αυτή που μας φυλάει. Η ταπείνωσης. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγκελήσει, Τους πρεσβητέρους σου και ρούσισε. Ρώτα τους πατέρες, ρώτα τους μεγαλύτερους σου. Να μάθεις, να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Λέει μια ιστορία στο γεροντικό. Ένας αββάς ήθελε να μάθει κάτι περί της Αγίας Γραφής. Ήταν θεόπνευστος, ήταν θεοφόρος άνθρωπος. Και λέει ότι θα προσευχηθώ στον Θεό, θα νιστέψω, θα κάνω προσευχή, να μου αποκαλύψει ο Θεός τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Πράγματι, προσευχόταν, προσευχόταν, προσευχόταν τίποτα. Περίεργο πράγμα. Αυτός ήξερε τις ενέργειες του Θεού, ήταν γνώστης των θείων ενεργειών. Αλλά ο Θεός δεν απεκάλυπτε το θέλημά του. Όταν πέρασε ο καιρό και δεν έπαιρνε πληροφορία, εντάξει, τι να κάνουμε, θα πάω να ορίσω τον γείτονα. Να μου πει ο, ο γείτονα, γέροντα τον λόγο. Μόλι έκλεισε την πόρτα και έβαλε το κλειδί στην τσέπη να πάει, αμέσω ο Θεό τον πληροφόρησε. Και λέει, Καλά, γιατί τώρα και όχι τόσο καιρό που νίστευα. Τώρα, του λέει ο Θεό, ε, ταπεινώθηκε να πας να ρωτήσει τον άλλον άνθρωπο. Τώρα που ταπεινώθηκε να ερωτήσει, τώρα σε πληροφορώ και εγώ την αλήθεια του πράγματο του. του είναι μεγάλη μεγάλη ασφάλεια, αδελφοί μου, η ταπείνωση των άνθρωπων. Και ο ταπεινό άνθρωπο είναι αυτό ο οποίο δέχεται συμβουλή, είναι αυτό που ερωτά. Αυτό ο οποίο λέει: Αυτό το πράγμα που κάνω είναι καλό. Δεν στηρίζεται στη γνώμη του να πει ότι εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι μόνο η γνώμη σου. Να ερωτήσει. Η γραφή λέει: Ανήρα σύμβουλο, καθεαυτού πολέμιο. Ο ασύμβουλο άνθρωπο που δεν συμβουλεύεται είναι εχθρός του αυτού του. Είναι σαν να πολεμά ο ίδιος τον εαυτόν του. Εθιμούμε και στους γέροντες αυτούς τους μεγάλους, τους Αγίους, των γέροντα Παΐσιων και τους άλλους παντέρες που γνωρίσαμε, που πόσες φορές πήγαιναν άνθρωποι διάφοροι και πήγαιναν να τους ρωτήσουν τη γνώμη τους. Να πάνε να ρωτήσουν. Και δεν άλλαζαν γνώμη. Ευθυμάμαι το να έμπνεις τον γέροντα Παΐσιου πόσε φορές το έρχονταν να σκάσει, να βγει η ψυχή του. Ξεφυσούσε ολόκληρο. Λέει τόσε ώρε να του λέω και να μην πείθεται. Να μην πείθεται. Να μην ακούει. Να μην δέχεται ότι η παιδί μου δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Τίποτα. Το βιολίν του, εκείνο που λέει εκείνο, αυτόν είναι. Και του λέει, Καλά, τι με ρωτά τότε, αφού δεν βγαίνει από τον λογισμό σου, γιατί έρχεσαι και με ρωτά. Και ρωτούν και δεν ακούγουν. Τουλάχιστον να μην ρωτούν, αφού δεν θέλουν να ακούσουν. Διότι από τη στιγμή που ρωτούμε. Πρέπει να μην ακούσω με τον άλλον άνθρωπο Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα Δηλαδή και στην εξομολόγηση Πολλές φορές βλέπω και εγώ ίδιος Έρχονται γονεί, έρχονται άνθρωποι Να ρωτήσουν κάτι Εκθέτει το πρόβλημά του Και την ώρα που το απαντάς δεν ακούει Μέσα στο νου του Υπάρχει μία κασέτα την οποία την ακούει εκείνη Σαν να πατά το κουμπί και δουλεύει το μαγνητόφωνο Και με το μιλάει του λες, Παιδί μου ακούσε σου λέω Ακούω δεν ακούει Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις Δεν μπορείς να του μιλήσεις Δεν ακούει Ακούει τι του λέει ο λογισμός του Δεν ακούει τι του λες εσύ Δεν βγαίνει από το δικό του Είναι φοβερό πράγμα Δύσκολο Κοπιάστικο σε σκοτώνει κυριολεκτικά σκοτώνε κυριολεκτικά Και αποτέλεσμα μηδέν Αλλά Και πάλι να αρνηθείς να το μιλήσεις Και αυτό δύσκολο δεν μπορείς όμως όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος και γιατί το λέει ο Παύλος αυτός ο Μέγας ερετικόν άνθρωπο λέει με τα πρώτη και δευτέρα νουθεσία παρετού άφηστον παρέτατο δεν έχει ελπίδα δεν θεραπεύεται επέθανε πως θα το κάνουμε δυστυχώς και όταν λέει ερετικό δεν είναι μόνο του στην πίστη αλλά τον πλανεμένο άνθρωπο αυτό που δεν βγαίνει από το δικό του του μια δυο φορές δεν άκουσε άστο χάνεις τον χρόνο σου μην κουράζεσαι άστο μόνο προσευχήθως ο Θεός να τον φωτίσει είναι λοιπόν ακίνδυνο απ' πιο ακίνδυνο να πέσουμε στις αρχικές αμαρτίες να πέσουμε σε μεγάλες αμαρτίες παρά να πλανεθούμε ο Θεός να φυλάει η πλάνη είναι το έσχατο των κακών που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο νους του ανθρώπου η καρδιά του ανθρώπου αφίσταται από τον Θεό νους αποστάς του Θεού όταν η καρδιά μας βαρυνθεί βαρύνει και φύγει από τον Θεό τότε καταλήγει στένα από τα δύο άκρα αυτά. και τότε γίνονται όλα και τα κακά που γίνονται και όταν λέμε πλάνη δεν νούμε μόνο στα πνευματικά θέματα βλέπεις σε κάθε φύσεως θέματα και στα πολιτικά και στα εθνικά και, και στα πολιτιστικά και στα μορφωτικά βλέπεις και ανθρώπους μορφωμένους που να μην βγαίνει από το δικό του να μην δέχεται να το απορρίπτει ασυζητητή το άλλο να μην ακούει έχει τόσον εγωισμό τόση ήηση που δεν μπορεί να ακούσει κανέναν άλλον άνθρωπο αυτό είναι τα δαιμονικά συμπτώματα ο διάβολος δεν, μπορεί να, δεν δέχεται να ακούσει δεν βγαίνει από το δικό του δεν αρνείται τον εαυτό του δεν αφισβητεί τον εαυτό του αυτός είναι πάνω απ' όλα έτσι νομίζει Στιχώς. Προχωρά λοιπόν ο Ψαλμός πιο κάτω στον τρίτο στίχο και λέει Ηνατί τι αγαπάτε ματιότητα και ζητείτε ψεύδος, ο μιλής στους και λέει «Μέχρι πότε θα είσαστε βαρικάρδιοι, γιατί, αγαπά, γιατί αγαπάτε τη ματιότητα και ζητείτε το ψεύδος, για ποιο λόγο αγαπάτε τη ματιότητα και ζητείτε το ψεύδος, το ψεύτικο πράγμα». Αυτό το λέει ένας άνθρωπος που εξύπνησε την καρδιά του. Όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος και βλέπει τι γίνεται γύρω του διαρωτάτε, μα για ποιο λόγο είναι αυτά τα πράγματα. Λέει ένα, ένα, μια ιστορία ανέκδοτη ιστορία αλλά είναι χαρακτηριστική. Λέει λοιπόν ότι ο Άγιος Λάζαρος ο Τετραήμερος όταν αναστήθηκε από τον τάφο ήταν τέσσερις μέρες νεκρός και άρχισε να αποσυντήθεται το σώμα του μετά που ε, αναστήθηκε από τους νεκρούς ήρθε εδώ στην Κύπρο, στη Λάρνακα, στο Κίτιο, δεν εγελούσε ποτέ έχοντας αυτή την αίσθηση του θανάτου του Άδου κτλ δεν εγελούσε γύρασε λέει η ιστορία μόνο μια φορά όταν είδε έναν άνθρωπο να κλέβει τη στάμνα κάποιου άλλου και γέλασε και είπε «Ο πυλός κλέπτει τον πυλόν. Ο πυλό το, το πύλινο αγκείο του άλλου ανθρώπου». Και λέει εκεί κάπου ο πιλός Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο πνευματικός άνθρωπος ομοιάζει με κάποιον που κάθεται επί όρους υψηλού και λεει κι καπου ο αγιος ιωαννης ο χρυσοστομος οτι ο πνευματικος ανθρωπος ομοιαζει με καποιον που καθεται επι ορους υψηλου και επισκοπει τον των εταίρων ναυάγια. Σαν έσεις ένα ψηλό χώρο και βλέπει τα, τα ναυάγια τα οποία γίνονται γύρω μας. Και δεν κανείς και γιατί αγαπάτε τη ματιότητα και ζητείτε ψεύδος. Γιατί ο άνθρωπος αγαπά τη ματαιότητα. Βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας έτσι. Μια, ε, πως να πούμε ένα κυνηγητό για μάτια πράγματα. Για μάτια πράγματα. Ή για μάτια ανδόξα ακόμα. <ΣΣΣ> να έχουμε καλό όνομα, με πρόσβαλες. Βγήκε το όνομα μου. Να φαγωθούμε να αποκαταστήσουμε το όνομα μας. Γιατί να πεις κακά λόγια για μένα. Θα πρέπει να, να βγω από πρόσωπο, να αποδείξω ότι δεν είμαι έτσι που λες εσύ. Ή ξέρω εγώ για, για χρήματα, για δόξα, για έπενους, για χίλια δύο πράγματα. Να σκοτωθεί κανένας, να τρέξει δεξιά αριστερά. Να, να κάνει τα πάντα για αυτήν την ματαιότητα, για αυτόν το ψεύδος. Αλλά πώς να μην το κάνει ή μάλλον γιατί το κάνει. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι κενή. Όταν είναι καινή η καρδιά μα, είναι άδεια, πρέπει κάτι να βάλουμε μέσα. Πρέπει με κάτι να ασχοληθεί. Πώ θα ζει μετά, πώ θα καταλάβει ότι υπάρχει. Πρέπει με κά κάτι να ασχολείται. Να πει ότι τώρα υπάρχω, τώρα ζω, σκέφτομαι, υπάρχω. Και αρχίζει ένα κυνηγητό να κυνηγά την δόξα. Και βλέπει κανεί καμιά φορά πώς η ματαιότητα είναι αυτή, μια ματαιοδοξία λέγεται α πούμε. Ανθρώπου να του αρέσει να του λιβανίζει, να του επενεί, να του να ζούμε στο ψεύδος, να, να του αρε, να αρέσκεται, να του λέει ψέματα. Ότι εσύ είσαι ο καλύτερος που το στόμα σου τρέχει η Μέλληνας, που είσαι ο πιο καλός άνθρωπος και να αρέσκεται σε αυτό το πράγμα. Και να, και να ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό πολύ, δεν είναι αληθινό και όμως στρέφεται από τη ματαιοδοξία του. Ή βλέπουμε πολλές φορέ ανθρώπους να φορτώνονται χρυσαφικά από πάνω κάτω αν είχαμε 20 δάχτυλα θα βάλουν και στα 20 ας πούμε από 10 δαχτυλίδια και 50 βραχιόλια και ένα σωρό πράγματα. Μία ματιοδοξία. Λε μα που είσαι, όσα και αν φορέ τι επιζητήσει με αυτά τα πράγματα όλα, τι επιζητήσει, ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το νόημα αυτό το πράγμα, εντάξει, φόρες σαν κόσμο, εντάξει, άνθρωποι είμαστε χρειάζονται και αυτά. Αλλά και είναι υπερβολή, υπελή, η υπερβολή όλη, τι χρειάζεται. Κι είναι η υπερβολή προδίδει κενών, εσωτερικών κενών. Όλη αυτή η κενότητα του ανθρώπου πάντοτε επιζητεί να, να καλυφθεί, να γεμίσει. Και έλεγε και ο μη γεμίζετε την καρδιά σα με σαβούρες, με παλιopράματα δηλαδή. Δηλαδή, μην τη γεμίζετε με παλιότερε, με Γιατί οι Άγιοι πετούσαν τα πάντα από κοντά τους, μέχρι και τα πιο αναγκαία. Είχε έναν Άγιο που αφού πούλησε τα πάντα ό,τι είχε, τα η Ελεμοσύνη, πούλησε και το Ευαγγέλιο μετά. Ετούμπα κι άλλοι, καλά ρε, πάτε μου α πούμε. Κράτα το Ευαγγέλιο, ρε, παιδί μου α πούμε. Πουλώ αυτό που με έμαθε να πουλώ τα πάντα, λέει. Πουλώ αυτό το οποίο με έμαθε να τα πουλώ όλα. Αφού αυτό το Ευαγγέλιο με έμαθε να τα πουλήσω όλα, θα το πουλήσω κι αυτό τώρα. Έτσι, το πούλησε, τι είχα. Και έμεινε τελείω έτσι, τελείω. Ο αβά σε Τα έδωσαν όλα και είχε, έμεινε με ασεντόνι. Τη λήχτηκε ασεντόνι να μείνει γυμνό. Βρήκε έναν πεθαμένο τόσο και το σεντόνι και έμεινα ολόγυμνος. Και τέλειωσε. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Βλέπετε τι ελευθερία έχει ανεάγει. Να σας περιγράψω το λέω και ελέγχομαι. Ελέγχομαι και εγώ στον εαυτό μου πραγματικά. Το κελίν του Γέρο Παΐσιου. Το κελίν του. Να, να μπορούσα να, να, να το βλέπατε. Πραγματικά έλεγχο για όλους μας. Ένα, ένα δωμάτιο δεν ξέρω, δηλαδή, πώς να σας πω, πούμε, τι δωμάτιο. ένα, ένα στάβλο, ένα, ένα, ένα, ένας ευτελής χώρος που είχε κάτι παλιό κασέλες και έβαλε πάνω κάτι ξύλα και έκοψε κάτι κουβέρτες που τις βρήκε και τις έβαλε εκεί για να κάθονται πάνω. Πάνω στη μια κάρφωσε, στη μια, ε, ε, στη μια γωνιά, είχε και, έβαλε και πλάτη μίσο. Έβαλε κάτι παλιό κουβέρτες έβαλε και έβαλε στην τοίχο. Δηλαδή, εκεί κάθονται οι επίσημοι άμα επίσημο να έβαλα κάτι εκεί δεν είχε τίποτα τίποτα απολύτως τίποτα έχετε άνθρωπο να μην έχει τίποτα να μην έχει πιάτο να μην έχει κατσαρόλες να μην έχει τίποτα πως ζούσε αυτός ο άνθρωπος κάτι πάλι ο και μέσα αυτού του τενεκάκι του του γάλακτος, του βλάχας εκείνο που έχουμε εμείς, κοσέρβα θυμάστε που και οι μας τα καμνά Γύρισε τον, τον από πάνω χώρο και τον έβαλε σαν αυτή. Μέσα εκεί έβραζε ό,τι ήθελε. Είχε και ένα κουτάκι έτσι που βάλε λίγο νόπνευμα και το έβραζε. Τσάι, ξέρω εγώ τι ήθελε. Εκεί μαγείρευε. Στο δωμάτιο δεν είχε τίποτα, είχε κάτι εικόνε χάρτινες Χάρτινε εικόνε. Κάτι έτσι φθαρμένε. Και εγώ έλεγα ότι δεν έχει εικόνε με στο κελήντο αυτός ο άνθρωπος αγιογραφημενε Αγιογραφημένε όπω έχουμε εμεί. Τίποτα. Χάρτινε, δύο-τρει χάρτινε. Κολλημένε με κάτι πινέζε. Μια σποντα στον τοίχο και κρεμασμένη μια πετσέτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όταν μπήγα θυμάμαι, λέει, να... ήθελε κάτι να μου δώσει να φάω. Δεν είχε τίποτα, παρά μόνο τσάνι και παξιμάδι. Λέρε παιδί μου, λέει, θα περνάς πιμπίνα, κάτι να σου δώσουμε. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί, βρήκε μια κοσέρβα, κάποιος προσκυνής το άφησε μια κοσέρβα. Αλλά πώς θα την ανοίξει την κοσέρβα, που δεν είχε. Πώς θα την, την α Έφαγε το κελιόλο γύριζε πάνω κάτω, βρήκε ένα, ένα σκεπάρνι που κάρφωνε ή καμιά φορά έκανε μαστόρευε εκεί στο κελί του και άνοιξε την εικοσέρα με το σκεπάρνι. Ήρθε έναν άλλο τρόπο. τρόπο. Τακ-τακ-τακ-τακ, την άλεξε γύρω-γύρω. Και τώρα να φάμε. Τραπέζι δεν είχε. Πού θα φάμε, κάτω. Στο χαμέ. Πάνω στι πέτρε. Πάνω στι πέτρε. Ψωμί είπαξιμάδι. Τσάι. Και το τσάι ήταν κάτι παλιό, όπω έλεγε κι ένα προ την εκεί του, καμιά φορά ένα τσάι ο και λέει, Μα τι τσάι με τα κάτσαρα τσάι, πα σε κλωστό. Ούτε τσάι δεν είχε. Κάτι παλιοξυλάκι που πέσε στο κήπο. Και μάλιστα για αστειευόμενου του περιέγραφε πόσε βιταμίνες έχουν. Και έλεγε, Εγώ, Άμα μου λείψε τσάι, λέει, κόβω από τη σκούπα που έχω και τα βάλω και κάνουν τσάι άμα θέλω. Τι γελούσε με αυτόν τον τρόπο, τόση ελευθερία. Άπλωσε ένα τραπεζομάντιλο, αυτά που είχε οι γιαγιά μα που είχαν παλιά, που είχε μπάζο γραφισμένα φρούτα και λέει διάλεξε μου λέει θέλεις ανανά εδώ θέλεις καρπούζια έχει εδώ θέλεις μπανανές έχει εδώ διάλεξε και πάρε ό,τι θέλεις άκρα ελευθερία τίποτε αχτίμων άνθρωπος απολύτως τίποτε τίποτε και θυμάμαι εκείνον τον λόγων που λέει ο Άγιος Ιωάννης κλίμακο. μοναχός αχτίμων αιτός υψηπέτη. μοναχός αχτήμων βασιλεύς κόσμο πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν, ήταν βασιλιάδες όλου του κόσμου βασιλείς του κόσμου ολόκληρο γιατί, γιατί ελευθερώθηκαν από αυτήν την ματαιότητα την οποία ζητεί ο άλλο συνεχώ. τελεία ελευθερία, τίποτα θα μου πεις τώρα εντάξει εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ούτε εγώ το κάνω έτσι. δεν μπορούμε, ζούμε στον κόσμο αλλά ξέρετε εντάξει, όλοι χρησιμοποιούμε και τρώμε και πίνουμε και κουζίνες έχουμε και αυτοκίνητα έχουμε και όλα έχουμε Όμω η καρδιά μας να είναι αχτήμων. η καρδιά μας να αλευθερωθεί από αυτά τα πράγματα. Να μην ζητούμε την ματιότητα, να είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι από αυτήν την κατάσταση. Να απελευθερωθούμε, να έχουμε μια άνεση να κινούμαστε χωρίς να εξαρτάται η ύπαρξή μας από αυτά τα πράγματα όλα. Να βγούμε από αυτόν τον κύκλο, ο οποίο μας φαίνει σαν σβούρα και μας υποδρώνει, μας, μας εξευτελίζει κυριολεκτικά. Και γινόμαστε ακόμα και μια φορά και σαν καρακιόζιδες. Δηλαδή, μέσα στη ματαιοδοξία μας δεν ξέραμε ούτε τι φορούμε, ούτε πως εμφανιζόμαστε. Βλέπει κανείς κάτι πράγματα, ώρες, ώρες, κάτι εμφανίσεις που σου έρχεται να γελάζει δηλαδή, να βάλεις τα γέλια σου. Και λες, καλά ρε, μας, με, μα... δεν έχεις σπίτι σου, τι φόρεσε, πόσα φορέσε και ήρθες εδώ. Δεν έχει σύνορο, είναι, είναι μανία, η, η ματαιοδοξία είναι μανία. Δεν έχει σύνορο. Ο άνθρωπος όταν μπει σε αυτόν τον κικαιώνα δεν μπορεί να πατήσει εύκολα φρένο. Και δεν ξέρουμε ότι τελικά η απλότητα κοσμή των άνθρωπων η απλότητα είναι στολίδι η απλότητα είναι αυτή η οποία δει στον άνθρωπο μια χάρη μια νοραιότητα. Κάθε πράγμα που είναι φτιαχτό κάθε πράγμα που είναι επίπλαστο είναι κουραστικό. Δεν είναι φυσικό. Το φυσικό ξεκουράζει. Το επίπλαστο κουράζει όσο νωρό κινάνε. Πάντε σε έναν κήπορο, πούμε, με πλαστικά λουλούδια. Θα κουραστεί, θα ιδιάσει. Δεν έχει φυσικότητα. Ενώ πας σε έναν χώρο με τριφίλι, που με ήξερα εγώ, με κάτσαρα, με αγκάθια και όμως σε ξεκουράζει, έχει φυσικότητα. Άλλο το φυσικό, άλλο το επίπλαστο. Όμως, πολλές φορές κανείς Βλέποντας αυτήν την, την ματαιότητα, ζητάει να δει κανείς το λόγο γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι πατέρες, οι γέροντες, όταν έβλεπαν αυτήν την κατάσταση, έκλεγαν και έλεγαν άραγε τι έχει αυτό ο άνθρωπο μες στην καρδιά του για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να αναζητά παρηγοριά σε αυτά τα πράγματα εθρυνούσαν, πραγματικά εθρινούσαν τον άνθρωπο ο οποίος είναι πλασμένος για τόσα άλλα πράγματα είναι πλούσιος όταν είναι κοντά στον πλούσιο Πατέρα θεών και είναι ελεύθερο να ελευθερώνεται από όλα όταν έβλεπαν τον άνθρωπο μέσα αυτήν την, την ματαιότητα εκείνη το καρδιά του σε πένθος, πλήθος πένθος και πόνου και δακρύο, γιατί έβλεπαν πίσω από αυτά τον λόγο για το οποίο τα έκαμουνε Μιλούσα αυτέ τι μέρε με ένα ναρκωμανί, με ένα παιδί ναρκωμανί, ο οποίο είναι στο στάδιο τη αποτοξίνωση. Και είναι έτσι λυπημένο, σκεφτικό. Σου λέει: Γιατί έχει, γιατί είσαι έτσι. Μου λέει: Πάτερ, πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτομαι. Μέχρι τώρα δεν σκεφτόμουν ποτέ. Ήμουν πάντα σε μια ζάλι. Ήμουν πάντα μέσα στα τρία. Πήραν τον ναρκωτικό και ήμουν πάντα έτσι, μέσα στην κατάσταση. Σκέφτομαι. Εσάνομαι ότι ζω και τρομάζω. Δεν μπορώ. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερή εμπειρία να, να, να σκέφτεσαι τελικά. Να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου. Να δεις τον εαυτό σου. Πράγματι τα πάθη ζαλίζουν τον άνθρωπο. Όλη αυτή η κατάσταση είναι μια ζάλι. Δεν μπορεί να, να, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι υπάρχει. Θυμάστε όσοι διαβάσατε τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου που κάπου μιλάει και σε μια προσευχή και τελειώνει και λέει τώρα υπάρχω. Τώρα υπάρχω. Για να δείξει ότι βρήκε την ύπαρξή του όταν πλέον απελευθερώθηκε από τα πάθη και συνάντηση των Θεών. Τότε ο άνθρωπος πράγματι υπάρχει. Πριν είναι μεθυσμένος, τα πάθη μας μεθούν, είναι μια, μια κατάσχετη μανία. Λέει ο όπως δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, μια θεωρία των αρχαίων όπως η, η, η, ο γάτος η γάτα λέει παθαίνει μια αρρώστια και πάει και γλύφει το τωρινή τη λίμα γλίφοντας τη, τη λίμα πληγώνει τη γλώσσα της και πίνει το αίμα της ειδίνεται με το να πίνει το αίμα της αλλά πεθαίνει ταυτόχρονα για το αυτό που έπινε το αίμα της το ίδιο πράγμα λέει μοιάζει ο ματαιόδοξης άνθρωπος ο οποίο τρέφεται με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν καταλαβαίνει το αίμα του που πίνει και από την ειδονή και από το πάθος και από την κατάσταση, περισσότερο, περισσότερο ε, κάνει τη γλώσσα του πάνω στη λίμα, την κατατρώει, την πληγώνει μέχρι που πεθαίνει από εξάντληση. Όπως κάποιο που τον πιάνει η δερματική ασθένεια και τον πιάνει μια φαγούρα και το έχει να βγάλει το κρέατα του, ας πούμε, είναι κάτι το ακατάσχετο. Έτσι είναι αυτή η ματαιοδοξία. Είναι ακατάσχετο Μέχρι που κάνει τον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σαν τρελό, σαν παράφρονα. Δεν έχει λογική. Είναι έκσταση φρενό, λέει, δεν η εσύ. Στη ματαιοδοξία είναι έκσταση φρενό. Γίνεσαι παράφρονα. Γίνεσαι εκτό αυτού. Ούτε ξέρει τι σου γίνεται, ούτε τι λέει, ούτε τι θέλει, ούτε πώ είσαι, ούτε τι κάνει. Αυτό είναι το τέλο τη υπερηφανία τη ματαιοδοξία. Και όλα αυτά είναι ψεύδο. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτά τα πράγματα γιατί είναι ψεύδος και γιατί δεν στέκουν αλλά και γιατί δεν μένουν ένα πράγμα που δεν μένει εις τον αιώνα είναι ψεύδος τελικά τι μένει μένει αυτό το οποίο αντέχει εις το πέρασμα της ζωής μας λέει η Βαβάση Σακώ, ότι ο άνθρωπος που έχει νουν στερεόν γιει νουν δεν χρειάζεται άλλο δάσκαλο για το μάθη και τη ματαιότητα των παρόντων αφού ξέρει ότι κοίταξε, ότι κάμνεις ότι κάμνεις έχει τέλος, ημερομηνία λήξεως, εσύ ο ίδιος η ζωή σου, τα έργα σου τα πράγματα σου, η ύπαρξή σου όλα τα πάντα αφού έχεις ημερομηνία λήξεως και εσύ και τα έργα σου, τότε είναι ανοησία, είναι ψεύδος να νομίζεις ότι αυτά θα μείνουν για πάντα όλα αυτά είναι, είναι ψευδή, γίνονται αληθινά όταν αυτά τα πράγματα τα εμβαπτίσουμε μέσα στην αληθινή ζωή, την αιώνια ζωή. Τελικά η αιωνιότητα είναι αυτή η οποία αξιοποιεί και τα παρόντα. Ό,τι αντέχει μέσα από τον θάνατο, ό,τι αντέχει μέσα από την φθορά, εκείνων είναι αληθινών. Τα άλλα όλα είναι ψεύδος. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσων έξυπνοι άνθρωποι ήταν οι Άγιοι. Αντάλλαξαν τα αφθαρτά με τα αφθαρτά αντάλλαξαν τα πρόσκειρα με τα αιώνια, αντάλλαξαν τα πράγματα τα γίνα με τα ουράνια. Έτσι, λέει ο Άγιος Χριστόστομος, μα είδες, λέει, πράγμα παράδοξων. οβολών δίδεις και ουρανών κερδίζεις. Δίδεις έναν οβολόν, δίδεις μια λεμοσύνη και κερδίζεις τον ουρανόν. Δίδεις χθαχτών και παίρνεις το άφθαχτον. Δίδεις χώμα και λαμβάνεις πνεύμα. Δίδεις γη και λαμβάνεις ουρανών. Κοίταξε λέ, τι μεγάλο πράγμα είναι τούτο. Σου δίδιοθος ψεύτικα πράγματα, λιγμένα πράγματα αφθαρτά και όμως με αυτά τα αφθαρτά μπορεί να, να διαλέξεις τα αφθαρτά. Φτάνει να έξυπνο, Να καταλάβεις πού πάει η ζωή σου και να πει θα σου δύο λεπτά. Εδώ τα πάντα λίγουν, τα πάντα τελειώνουν. Άρα όπως και εμείς κάνουμε ένα άνθρωπο που έχει μια αναποθήκη με τρόφιμα Πηγαίνει, κοιτάζει τα τρόφιμα του και λέει: Κοίταξε, έχουμε τρόφιμα που θα λήξουν σε ένα μήνα. Ε, άμα λήξουν, δεν τα τρώμε βέβαια. Να φορτίσουμε τώρα ή να τα φάμε ή να τα δώσουμε. Να μην, να μην λήξουν. Και σκορπίζει από εδώ, από εκεί τα μακαρόνια, τι κορσέλε, ξέρω εγώ, πορτοκαλάδες λίγουν. Ένα μήνα λίγουν. Είναι ανοησία να τα κρατά και μετά. Σαν τι γιαγιάδε που όλα τα φυλάνε, α πούμε. Δεν, δεν αφήνει τίποτα να φύγει. Κάπου είναι να χρειαστεί. Όλα τα και πεθαίνουν και ανήκει στο σπίτι του και βρίσκει όλο λιγμένα πράγματα. Ε, γιατί, εσύ αν δεν ασφάλεια. Δώστα ρε, παιδί μου, αφού δεν σου μπαίνει αυτό το φόρεμα. Αφού δεν το χρειάζεσαι. Όχι, άστο εκεί. Να μην το δώσει, το. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτά τα πράγματα. Είναι τα, τα στηρίγματα του. Είναι το ψεύδο. Δεν έχει την δύναμη να αυτή που είχαν οι πραγματικά. Τι μεγάλοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο κανεί του θαυμάζει. Τελείως απελεύθεροι άνθρωποι Μπήκε σε μια βάρκα Ο Άγιος Μάρκος μπήκε μέσα στη βάρκα Έκοψε το σχοινί Και γράφει τη βάρκα μέσα στο πέλαγος Και λέει θα με πάει ο Θεός εκεί που θέλει εκείνο. Ούτε πηξίδα Ούτε εισιτήρια Ούτε τίποτα, ούτε τελωνία, ούτε τίποτα Πέταξε και το σεντόνι Και μην ο Ο Θεός θα με διαθρέψει Επούλησε και το Ευαγγέλιο Τα έκαμε όλα. Τελία ελευθερία. Η μεγάλη υπόθεση, πραγματικό άνθρωπο που το γεύτηκε, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ελευθερία. Άνεσης. Ο Άγιος Νεόφητος, ο έγκλειστος, έλεγε ότι γράφει εκεί στις βίον του, ο ίδιος του περιγράφει. Όταν ήμουν 18 χρόνων, λέει, και ερχότα στο σπίτι μας, στα λεύκαρα που ήταν, κάποιος φτωχό ζητιάνος, ζήλευα, αυτό αυτόν τον άνθρωπο Διέκρινα, ας πούμε, μία ανάνεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία ελευθερία, ας πούμε. Γιατί ήταν ελεύθεροι μέσα στη φτώχεια τους, είχα μία ελευθερία. Και τους ζήλευα, αλλά εκεί, ήθελα να γίνω κι εγώ να, σαν κι αυτούς. Να μην, έχω, πούμε, να μην είμαι καθώς πρέπει. Ξέρετε κι αυτή η τάση σε αυτών των παιδιών, νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ακόμα, κάτι έχει και στάση, κάτι τέτοια που κυκλοφορούσα, ήταν ακριβώς το ξέσπασμα από τα δεσμά του καθώ πρέπει, που του επέβαλε η κοινωνία. Βέβαια, δεν ήξεραν του Αγίου της Εκκλησία. Εγώ νομίζω, αν ήξεραν του Αγίου μα, θα γινόντουσαν ερημίτε και ασκητέ σαν τον Μέγαν και σαν τον Αβάσερα Πίωνα. Θα έβλεπαν ότι η Ορθοδοξία μιλά για αυτή την ελευθερία. Για αυτό το, το σπάσιμο όλων των δεσμών. Την τελεία ελευθερία να όλα. Αλλά επειδή υπάρχει άγνοια, βλέπει. το άλλον άκρο που καταστρέφει, την οικοδομεί. Αυτή είναι το, η ματαιότητα και το ψεύδος των παρών των πραγμάτων. Το ψεύδος της παρούσης ζωής, το οποίο όμως μπορεί να γίνει αληθινό και να γίνει κατά πάντα ωφέλιμο όταν ο άνθρωπος τα αξιοποιήσει όλα μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Εκεί όλα αξιοποιούνται. Και προχωρεί πιο κάτω στον τέταρτο στίχο. «Και γνώται ότι θαυμάστοσε κύριο των όσων αυτού». Και θα μάθετε λέει ότι ο Κύριος εκατέστησε θαυμαστόν των όσων αυτού. Δηλαδή, τρόπον την να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και είπε ότι δεν υπάρχει για καμία ανθρώπινη παρηγορία, καμία ανθρώπινη προϋπόθεση να υπάρξω. Αφού τα πέταξα όλα, αφού δεν έχω να φάω, αφού δεν έχω τίποτα, ποιο θα με διαθέψει. Εθιμούμε ένα στα καρούλια, να Ρώσο, να σέβω μάλλον, στα καρούλια, όταν είχα πάει εκεί, τα καρούλια στο Άγεν είναι πιο τα πιο απόκρημνα τα Να σκεφτείτε ότι είναι έτσι κατακόρυφα, σαν τον τοίχο να πούμε κάτω, και είναι τρύπε, με στα βράχια τρύπε, και κατεβαίνει με τι αλυσίδε. Για να πα εκεί στου βράχου δεν έχει δρόμο. Είναι αλυσίδε καρφωμένε πάνω στου βράχου και τρύπε που κρατά τι αλυσίδε και βάζει τα πόδια σου, κατέβει. Για να φύγει από τι αλυσίδε, σ' έφαγε η θάλασσα. Κάτω έχει, έχει 2.100 μέτρα βάθο η θάλασσα. Κατακόρυφα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Πολλοί σκοτώθηκαν εκεί. Λοιπόν, και εκεί μέσα έχει ένα σκητέ. Είχε ένα σέρβο λοιπόν. Πήγα να τον δω. Του λέω «Μα τι καμή είσαι εδώ, άσπηλα, δεν... πώς εδώ, ποιο σε τρέφει εδώ, δεν φοβάσαι μόνος σου, να ζεις μέσα σε μια τρύπα μέσα, κάτω, να, να είναι χάος, κατακόρυφο χάος, να μην, δηλαδή μην μπορείς να βγεις έξω, σε... σε πάρει ο άνεμος. Λέει, όταν ήρθα εδώ, τρόμαξα και είπα, «Μα πώς θα ζήσω εγώ εδώ, πώς θα ζήσω, καλά έφερα μαζί μου λίγα ψωμιά, ξέρω εγώ μερικά πράγματα, αλλά μετά πως θα ζήσω εδώ και είπα ότι δεν θα φύγω από εδώ με τίποτα εδώ θα πεθάνω εδώ θα πεθάνω και αν θέλει ο Θεός μπορώ να ζήσω, διαφορετικά θα πεθάνω εδώ και μου λέει έχω τόσα χρόνια και ο Θεός δεν με στέλεσε σε τίποτα απολύτως απολύτως τίποτα το είδαμε και εμείς στη ζωή μας αυτό στο Άγιον Όρος, μέσα στην πτωχία, μέσα στη δυσκολία αλλά το βλέπει ο κάθε ένας είναι θαύμα είναι παράδοξο τότι ότι όταν τα ανθρώπινα όλα εκλείψουν και περισσότερο όταν ο ίδιος άνθρωπος αρνηθεί τα ανθρώπινα για τον Θεό, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Και γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός. Ενώ λέει προηγουμένω είναι βαρικάρδια οι ανθρώποι ζητούν ματαιότητα, ψεύδος και τα λοιπά. Και κανείς βγαίνει από όλα αυτά και λέει, καλά, Πώ θα χωρίς ψεύδος που λέμε κανένα φορά. Α, ο θα ζήσω, γέροντα. Σήμερα, άμα δεν, δεν πει ψέματα, άμα δεν αδικήσεις, άμα δεν είσαι, ξέρω εγώ, ε, ας πούμε, αφθάδεις, άμα δεν είσαι δυναμικός, δεν μπορεί να ζήσεις. Θα σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Δεν θα, δεν θα επιτύχεις. Θα σε φάνε λάχανο. Πρέπει να είσαι σήμερα, να, ξέρω εγώ, πονηρός, να είσαι έξυπνο. Καλά. Ανθρωπίνος έτσι είναι. Εάν όμω κανείς και την αγάπη του Θεού παραμένει μέσα στα όρια της απλότητας, τη ακακίας και είναι αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία, καθαρά η καρδιά του και αθώα τα χέρια του, τότε ο Θεός του επεμβαίνει στη ζωή του και δεν τον αφήνει. Δεν αφήνει ο Θεός κανέναν άνθρωπο. Είναι αποδεικημένο. Και ακόμα αυτό που κάνει ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή τα έργα του Θεού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, υπάρχει θεία βοήθεια και θεία παρηγορία. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτό εννοεί ο Ψαλμός να, λέγοντας, να μάθετε και γνώτε, μάθετε ότι θαυμάστοσε Κύριος στον όσον αυτού. Ότι ενώ δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, ο Κύριος έκαμε θαυμαστόν των άνθρωπων ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτόν όσες δυσκολίες και αν υπάρξει. αλλά για να το πετύχει κανείς αυτό πρέπει να έχει γερή καρδιά να πει ότι κοίταξε όπως είπε αυτός ο ασκητής εγώ δεν φεύγω απ' εδώ μέχρι να πεθάνω παραμενείς λέει τη ασκήση έως σου αναπνοής μέχρι το θάνατό σου Μέχρι που, που να πεθάνει τελείως εκεί φαίνεται τα έργα του Θεού. Είπε ο Χριστός στην Αποκάλυψη γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσευσε το στέφανον της ζωής. Μην επιστός μέχρι τον θάνατό σου. Όχι τον βιολογικό θάνατο μόνο, μέχρι την ώρα του θανάτου σου, αλλά να γίνεις πιστός ως αντέχεις μέχρι να πεθάνεις δηλαδή. Πώς να πούμε; που να πεις δεν αντέχω πριν άλλο, πεθαίνω. Τέλειωσε. <laughs> μέχρι εκεί, το, μέχρι το έσυχα τον όριο της υπάρξε σου Μέχρι εκεί που δεν έχεις άλλη αντοχή. Δεν έχεις άλλη δύναμη, δεν έχεις άλλον κουράγιο. Δεν έχεις άλλη υπομονή. Ε, μέχρι εκεί, το έσυχα τον όριο εκεί θα φανεί ο Θεός. Ή στο τέλος εξαντλητική υπομονή έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, ο εσυχαστή. Στο τέλο εξαντλητική άκρα υπομονή εκεί θα φανεί ο Θεός πρέπει να γίνεις πιστός άχρη θανάτου στο τέρμα του θανάτου που λε, τώρα τέλειωσε τώρα πεθαίνω δεν έχω πλέον δύναμη άλλη δεν αντέχω άλλο έλειωσα, εδιαλήθηκα δεν υπάρχω πλέον εκεί τότε εμφανίζεται ο Θεός και γίνεται αυτό το μέγα γεγονός ο Θεός κάνει θαυμαστόν τον άνθρωπο αλλά θέλει δύναμη θέλει να πει. Να, βάλεις, να, να κρατήσεις την καρδιά σου γερά και να μην φοβηθείς να μην υποχωρήσεις να μην πεις ότι με, με άφησε ο Θεός ο Θεός φαίνεται ότι μας αφήνει πολλές φορές βλέπετε στον Χριστό τον ίδιο όταν ήρθε η ώρα του πάθους ο Θεός θράβησε πίσω φαινομενικά και είπε ο Χριστός Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες σαν μια εγκατάληψη τρόπον δεινα. δεν ήταν έτσι αλλά βίωσε την αγωνία, εκείνη την αγωνία της Γεστημανή που λέει στο Βαγγέν ότι γενόμενος εν αγωνία λέει ο Χριστός, εχτενώστορο προσήχετο με τα τη χειρά. Έπεσεν κάτω, ίδρωσε νέμα και φώναξε δυνατά, παρερχέτο το ποτήριο του τον απεμού. Δηλαδή το έσκα τον όριο της ανθρωπινή αντοχής του. Μέχρι εκεί. Και δεν εμφανίστηκε ο Θεός. Άγγελος εμφανίστηκε και τον επαρηγόρησε όχι ο Θεός και τον οδήγησε άχθη θανάτου βγήκε πάνω στο σταυρό και έφθασε εκεί στο όριο του σταυρού που, που ήθελε να έστω μια σταγόνα νερό διψό τίποτα και δεν είναι ότι διψούσε, διψούσε αλλά δεν είναι ότι από τη δίψα που πόνεσε, αλλά από, από την ανθρώπινη ανταπόκριση ούτε ένας δεν μπορεί να το δώσει από τη νερό μια σταγόνα αυτό που τον πλήγωσε παραπάνω όχι το ποτήρι με το νερό τίποτα Έτσι, ο άνθρωπος για τον οποίο αυτός απέθανε ουδεμίαν ανταπόκριση την απόκριση έδειξε και ο Θεός ήταν απών δεν δεν εφανίστηκε ο Θεός και ακόμα περισσότερο θυμάστε τι του έλεγαν οι ληστές η Υιώση του Θεού κατάβα από το Σταυρού αν είσαι πραγματικά Υιώση του Θεού έλα κάτω από το Σταυρό και σώσου και εμάς πρόκλησης να το σπρώξουν να το, το, σπρώξου, το συγκλείσουν ότι μα τι είσαι του Θεού αν είσαι πραγματικά γιατί πεθαίνεις πάνω στον Σταυρό έλα κάτω απόδειξε ότι είσαι Υιός του Θεού Εκείνο έμεινε εκεί έμεινε πάνω στον Σταυρό άχρη θανάτου και πότε έγινε το σημείο του Θεού όταν είπε Πάτερ ισχύρα σου παρατήθηκε με το πνεύμα μου και ξέπνευσε Τέλειωσε. αμέσως τότε έγινε ο σεισμό, έγιναν τα σημεία έγιναν τα πάντα. Αυτός πέθανε όμω. δεν μπορούσε να γίνουν πριν αν τα δει και αυτό να πει ορίστε. που είμαι Υιός του Θεού να τι μπορώ να σα κάνω η πέστη άκραν ταπείνωση άκραν ταπείνωση άκραν πούμε, άκρον άκραν ε, τοχία, αδυναμία απέθανε τελείω, ετάφη και ύστερανέστη να ξέρετε ότι εάν πράγματι θέλουμε να είμαστε μιμητές του Χριστού αυτή είναι η πορεία μας. Αλλά να μην τρομάζετε. Δεν πρέπει να τρομάζουμε. Ξέρετε ο άνθρωπος ο οποίος με αυτά τα πράγματα αιγεύθηκε τα υπερ Χριστού παθήματα λέει ο Πολύου Απόστολος αυτό το, το μυστήριο του πάθους αιγεύθηκε μέσα στην καρδία του το μυστήριο του πάθους, το μυστήριο της κένωσης το μυστήριο αυτή τη πορεία μέχρι μέσα στον Άδη, αυτός ο άνθρωπος πλέον είναι μέσα στο φως της Αναστάσεως. Τίποτα δεν σαλεύει την καρδία του. Είναι χαρούμενος. Έχει μια γλυκιά παρηγοριά. Έχει κάτι που δεν περιγράφεται. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. απολύτω τίποτα. Θλίβεται μόνο για τον άλλον άνθρωπο. Θλίβεται για τους άλλους. Για τον εαυτό του δόλος. Του δόλος. Διότι δεν είναι εδώ η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει λέει ο Απόστολος. δεν πολιτεύεται σε αυτόν τον κόσμο η πολιτεία του, η ζωή του, το φρόνημα του η ύπαρξης του δεν είναι εδώ είναι πάνω από την τροχιά των παρών των πραγμάτων δεν τον πιάνουν ούτε οι σφαίρες μας ούτε τα σκάλια μας ούτε οι έπαινοι μας, ούτε οι βρυσές μας ούτε τίποτα αυτοί έχουν υπερβεί αυτήν την κατάσταση δεν είναι βουδιστές δεν είναι ανέσθητοι πάσχουν υπέρ των ανθρώπων. Θλίβονται για τον άνθρωπο. Πάσχουν έως εσχάδειες τους αναπνοής. Υπερ του κόσμου όμως. Για τον εαυτό τους δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει. Το αυτός του έχει άλλη κατάσταση. Έχει άλλ, άλλα μέτρα. Άλλη πορεία. Πραγματικά ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εκκοινώνησε με τα παθήματα του Χριστού. Το υπερχριστού Πάσχη. Αυτή η κοινωνία των παθημάτων που τον το μεταφέρει ουσιαστικά σε άλλο χώρο. Είπαμε προηγουμένω ότι θέλει γερή καρδιά. Λέει ένα σαββά ή έχει καρδιά, δύνασε σωθήνε. Του λέει κάποιο λέγοντα πώ να σωθώ και το απαντά: Αν έχει καρδιά, μπορεί να σωθεί. Θέλει καρδιά. Ήταν γεμάτο καρκίνο στο τέλο και υπέφερε, είχε σακούλε με, με σωλήνε με πράγματα αυτά. Και να επιμένει να έρχεται στην εκκλησία. Και του έλεγα, Παππού, μην έρχεσαι, μην στέκει. Πάνε στο κελί σου. Μέσα με να αγωνιστούμε, έλεγε. Και σφίγγει και την γροθιά του. Και έλεγε: Κοίταξε δύναμη ψυχή. 82 χρονών άνθρωπο. Που ήταν από πάνω σκάτω καρκίνο. Λέει: κανεί κάποιε μοναχέ γριούλε. Παίξει ομολόγο καμιά φορά και στον Άγιο Νακλείδιο και αλλού. Μα είναι α πούμε πεθαμένε μέχρι ευχή, να γονατίσει. Και βάζει ευχή που έκανε δέκα στάσει από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί να, να κατέβει ένα γονατίσει. Και βλέπει δύναμη ψυχή εκεί. Να αγωνιστούμε, να μην υποχωρήσουμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχει σωματική δύναμη. Αλλά έχει ψυχική δύναμη. Η ψυχή είναι δυνατή, είναι ισχυρή. Έχει καρδία η οποία αντέχει να πει μέσα σε την. Σε αυτήν τον αγώνα σου, το, το πύρ. Αλλά γιατί αντέχει. Διότι εγεύθηκε Αυτήν τη χάρη. Ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρει τι, τι σημαίνει, τη χαρά αν κρύβει, τη ελευθερία αν κρύβη, πούμε, πώς να πω με, τι ανέβασμα κρύβει την πάσχει υπέρ του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες έτρεχαν χαίροντε, με τα χαρά μάρτυρες έτρεχαν για την αγάπη του Χριστού δεν εφοβούνταν τίποτα δεν εφοβούνταν τίποτα ο Όγιος Συγνάτης ο Θεοφόρος ε, έγραψε γράμματα και έλεγε σας παρακαλώ μήπω και τολμήσετε να εμποδίσετε τα, τα λιοντάρια να με φάνε ή τους δημίους να με σκοτώσουν για το όνομα του αφήστε τους διότι είμαι, είμαι σήτος και διωδόν των θυρίων να έτσι εποθούσαν ε, διαπερνούσαν ο, ο πόθος ο Πολύ, η αγάπη τους, η πολλή, του έκανε να κάνουν να είναι σαν παράφρονες σαν κάτι ερωτευμένους που χάνουν τα λογικά του, α πούμε, και κάνουν βλακίε, να πούμε από τον έρωτα τον πολύ που έχουν, μπορεί να στέκουν όλη νύχτα, ξέρω εγώ να ξεπαλιάζουν, α πούμε, πόσο από το παράθυρο αυτού που αγαπούν ή εξωτικά μου τώρα, είναι παλιά πράγματα. Τώρα δεν έχει τέτοια. Ξέρω εγώ να κρατούν το mobile, πώ το λένε ότι αιλούνα στιγμέ αντί να έξω από το παράθυρο. <laughs> είναι παλιωμοδίτικα πράγματα αυτά. Τώρα ίσως είναι άλλες οι εκφράσεις των, των πραγμάτων τούτων. Και όμως, τα, αυτά τα παλαβά πράγματα τα έκαναν και οι Άγιοι. Είχαν τόσο πόθο προς το Θεό τόσο, είχαν τόσο πόθο που έκαναν παλαβομάρες οι οποίες είχαν πούμε, πώς εξηγάζει δηλαδή. Πήγαινε κάτσι μπάν στο στήλο, Άγιος Σημαίνος στη λίδη της. Έκτισαν και κάτσι μπάν. Και μείνε χρόνια πάσο σου στείλω. Ε, αυτό πράγμα έχει λογική. Δεν επαλαβώ μάρα το πράγμα. Μα πως όμω αυτό ο ερωτευμένο με τον Θεό θα μπορούσε να εκφράσει το πλήθο του έρωτο που είχε μέσα του για τον Χριστό. Ή ο άλλο στάθηκε, ξέρω εγώ, στάθηκε μέρε ολόκληρε. Δεν κοιμότανε, α πούμε, ο Γιώργο Παίσιο. Ένα ανηλέητο βιαστή άνθρωπο. Τι σημαίνει φαγητό και τι σημαίνει ύπλο δεν ήξερε. Κανένα δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Ούτε μια εβδομάδα, δεν μπορούσε κανεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα αυτού του ανθρώπου. Και λέγανε, Μα τι γίνεται με του δηλαδή. Ήταν απίστευτο πράγμα, ήταν ράκο σωματικά, αφού δεν έτρωγε. Έτρωγε, κάθηκε τρει-τέσσερι μέρε. Και πότε κοιμόταν, Μα αφού δεν κοιμόταν. Αφού όλη νύχτα αγριπνούσε. Είμαστε μαζί. Από το βράδυ αγριπνούσε, έδει ο ήλιο και αγριπνούσαμε, ξημέρον ήλιο και αγριπνούσε εκείνο. Ήταν εκεί. Τώρα και πάμε να κοιμηθούμε και σε μισή ώρα ήταν στο πόδι και δεχόταν κόσμο και ήταν ολόχαρος και ολόπεντος που λέβες στην Κύπρο ολόχαρος έβλεπε τον κόσμο αυτά και έβλεπες για να περπατήσει πήγαινε και από την εξάντληση της σωματική και είχε μια δύναμη φοβερή ήταν απίστευτο πράγμα αυτή η δύναμη που αντλούσαν οι Άγιοι από την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού μέσα σε ένα πλήθος χαράς απερίγραπτη χαρά, απερίγραπτη ελευθερία. Απερίγραπτη άνεση. Δεν υπάρχει τέτοια άνεση. Εθιμούμε έναν ασκητή που έλεγε: Θεέ μου, θα σπάσει η καρδιά μου, δεν μπορώ άλλο. Δώσε αυτήν τη χαρά στον κόσμο. Εγώ δεν τη χρειάζομαι. Και έλεγε και ο κύριο Παπαίσο: Τα χασμουριόταν καμιά φορά. Θεούλη λοιπόν, μου, πάρ μου τον ύπνο, δώσε αυτού που παίρνουν χάπια να κοιμηθούν. Και εγώ δεν θέλω να κοιμάμαι. Έχει ανθρώπου που παίρνουν χάπια για να κοιμηθούν, λέει. Εμεί όλοι τώρα Υπόδοση τον ύπνο εκεί και εγώ είμαι μοναχό. Mm. Είπα κάπου να γρυπνίε, να μην κοιμούμαι. Και έβλεπε αυτή αυτήν την ισορροπία, ψυχοσωματική ισορροπία, καταπληκτική. Καταπληκτική αυτών των ανθρώπων που ήταν μέσα στην έρημο. Αλλά γιατί, γιατί ήταν ελεύθεροι, ήξεραν, ε, ε, ε, εγνώρισαν στη ζωή του τι σημαίνει ματιότητα, τι σημαίνει ψεύδο, τι σημαίνει να έχει την ελπίδα σου απόλυτα στον Θεό. Να ζει εν Θεό να δώσει τα πάντα για τον Θεό όπου και αν είσαι, δεν σημαίνει μόνο στην έρημο όπου και αν είναι ο άνθρωπος και μέσα στον κόσμο και μέσα στην οικογένεια και παντού η καρδιά έχει σημασία όχι ο τόπος για αν κάνεις αυτό το πράγμα όπου και να είσαι τότε θα είσαι όντως ελεύθερος θα είσαι πραγματικά πολύ άνετος άνθρωπος πολύ ελεύθερος και ήσυχος και σωροπημένος άνθρωπος εδώ όμως το ρολόι δείχνει ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, απλώς να σας πω μερικές ανακοινώσεις που, είναι, που σας είναι χρήσιμες. Άτη. εγγραφούν τι παίρνω. Λοιπόν. Στις 13 Φεβρουαρίου, πότε δηλαδή, Κυριακή, η ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα δίπλα της Μητροπόλεως, θα γίνει μια προβολή μια ταινίας για ένα μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Ρωσία και θα μιλήσει η, η ηγουμένη της Μονής, μια Ρωσίδα γερόντισσα που είναι στην Κύπρο και θα, είναι ένα έργο το οποίο γίνεται στο μοναστήρι και θα μιλήσει για την ιστορία της μονή για το έργο που γίνεται για όλη την κίνηση όλος πάντων που γίνεται εκεί πέρα στη Ρωσία και είναι καλό εάν έχετε χρόνο και έχετε διάθεση να το παρακολουθήσετε την Κυρακή το απόγευμα η ώρα 7 το βράδυ δίπλα στην αίθουσα επίσης στις 24 Φεβρουαρίου στο Πατήχιο Θέατρο η ώρα 8 το βράδυ θα ε, γίνει ένα θέατρο με θέμα έχου κύριε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ε, θέατρο θρησκευτικό, αξιόλογο, πολύ αξιόλογο και προσωπικά εμείς σαν Μητρόπολης παρακαλέσουμε να το παίξουμε και στη Λέμεσο γιατί είναι μια αξιέπαινη και αξιόλογη προσπάθεια κάποιων παιδιών και ηθοποιών από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Είναι μέσα στα πλαίσια των διαφόρων εκδηλώσεων που κάνουμε για τα 2.000 χρόνια είναι πολύ σημαντικό και ψυχοφέλιμο, ψυχαγωγικό με την πραγματική εννοία στο Πατήχιο Θεάτρο 8, 24 Φεβρουαρίου 8 το βράδυ όμως εκεί θα υπάρχει και είσοδος δεν ξέρω θα, είναι, θα πουλούνται στη τυριακή κύριο Ολύμπιε και εκεί και στις ενορίες είναι για τους μεγάλους 4 λίρες και για τους νέους 3 λίρες λόγω βέβαια ότι και το Πατήχιο θέλει ε, να ανοικιαστεί και τα λοιπά και τα διάφορα έξοδα που τα οποία χρειάζονται αυτό το θεάτρο για να πεχθεί. είναι όμως αρκετά καλό και είναι ωφέλιμων και ψυχαγωγικό. Επίσης ε, θα φιλοξενήσουμε στο τέλος του μήνα εδώ μια χοροδία εκκλησιαστική χοροδία από Άραβες Ορθοδόξους που ψάλουν πάρα πολύ ωραία θαυμάσια αραβικά και είναι πραγματικά διαφυλάτουν το, το, το Βυζαντινό ύφος της Ψαλμοδίας είναι πάρα πολύ ωραία μαζί με έναν δύο επισκόπου άραβε, ορθοδόξου. Θα γίνει Αγρυπνία στην Καθολική, εδώ, την Παρασκευή στις 25 Φεβρουαρίου το βράδυ, 26 Φεβρουαρίου το βράδυ, στο θέατρο του Δήμου του Αγίου Θανασίου, στην αίθουσα του Δήμου του Αγίου Θανασίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, θα γίνει συναυλία, βυζαντινή συναυλία, από τους Άραβες Ορθοδόξου. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ καλό να έρθει και στην Αγρυπνία και στη συναυλία να ακούσετε του Ορθοδόξου και να. Φύγομαι και λίγο να μιλήσουμε ότι εμεί είμαστε το κέντρο του κόσμου, και να δούμε και δίπλα που είναι δίπλα μα αυτοί οι άνθρωποι που ζούμε στου μουσουλμάνους που είναι Ρωμοί Ορθόδοξοι, που διατηρούν την Ορθόδοξία και την παράδοση μας ανώθευτη και είναι τόσο κοντά μα και θέλουν να αισθάνονται την αδελφική μα συμπαράσταση. Αλλά και εμεί έχουμε ανάγκη να βλέπουμε του αδελφού μα που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και είναι τόσο κοντά μα. Επίση, μετά την Κυριακή 27. Φεβρουαρίου Στον ναό των, Αρα... των Αράβων, στον Άγιο Ιγνάτιο, τον ναό που είναι στην είσοδο τη πόλη μα, βγαίνοντα για Λευκοσία, θα γίνει αρχιγραντικό συλλήτουργο με του επισκόπου του Αράβου. Θα λειτουργήσουν και εγώ μαζί του ε, και θα ψάλουν οι Άραβε και Έλληνε, και στην... εδώ στην Αγρυπνία. Ο ένα χορό θα ψάλει αραβικά και ο άλλο θα ψάλλει ελληνικά. Έτσι, μην φοβάστε ότι θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο τι λένε και νομίζω είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, πάρα πολύ ωφέλιμα και να μην χάσετε αυτές τις πνευματικέ ευκαιρίες. Επίσης, όπως έχετε μάθει, η Μητρόπολης ετοιμάζει τρεις προσκυνηματικές εκδρομές ή πως όπως λέτε, κρουαζιέρες. Προσκυνηματικές εκδρομές λέγονται στα Ιεροσόλυμα. Με την ευκαιρία των 2.000 χρόνων, να πάμε να προσκυνήσουμε τον τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός να κάνουμε λειτουργία στο σπήλιο της Βηθλεέμ να κάνουμε αγρυπνία στον Πανάγιο Τάφο και να επιστρέψουμε θα είναι τρεις, τρεις τέτοιες εκδρομές η ενάμιση εκδρομή θα είναι γεμάτη από νέα, νέους γυμνάσιο, λύκειο και φοιτητές έχουμε 900 περίπου 900 θετήσεις η οι υπόλοιπη οι εκδρομή θα είναι για τους μεγαλύτερου για εσάς όλους. Ε, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε στην έξοδο του ναού βγαίνοντας να πάρετε Ήσαν τα φυλάδια, να πάρετε ενημερωτικά φυλάδια να δείτε, το θα είναι ναυλωμένο το καράβι εξ από τη Μητρόπολη δεν θα έχει μέσα ούτε μουσικές ούτε τίποτα το κοσμικό. Έτσι απολύτως τίποτα κοσμικό. Θα ξεκινήσουμε με προσευχή, με πρόγραμμα πνευματικό στο πλοίο. Όσοι μπήκαν στην Πάτμα θα θυμούνται περίπου τι έγινε με λειτουργίες, αγρυπνίες και πίσω, ας πούμε, σε έναν ένα απολύτως πνευματικό περιβάλλον. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμο και ψυχοφέλιμο και είναι και μια ευκαιρία να προσκυνήσουμε τον τόπο που γεννήθηκε για μα ο Χριστός με καλή προετοιμασία. Θα προετοιμαστούμε πηγαίνοντας και θα φέρουμε μαζί μας όλες αυτές τις εμπειρίες. Δεν θα υπάρξουν οικονομικά κέρδη από αυτή την υπόθεση. Απλώς... Ό,τι θα περισσεύσει από τα εισιτήρια των μεγάλων θα δοθεί για να πέσουν χαμηλά τα κόστα των μαθητών. Γι' αυτό θα δει ότι τα παιδιά θα πάμε πολύ πολύ φτηνά εισιτήρια ώστε να ε, επιχορηγήσουμε τους μαθητές να μπορούν τα παιδάκια να πάνε πιο κοντά και να είναι μια ευκαιρία να, να ζεσταθούν σε αυτή την ατμόσφαιρα την πνευματική αλλά και για τους μεγάλους θα είναι ξεκάθαρα μόνο τα έξοδα και τίποτε άλλο. Ο λόγος είναι καθαρά προσκυνηματικός Πνευματικό λόγο, μια ευκαιρία πνευματική κοινωνία μεταξύ μα, αλλά και πνευματική κοινωνία με τη χάρη των αγίων προσκυνημάτων που για να τα καταλάβει κανεί πρέπει να πάει καταλήνω προετοιμασμένο και όχι με κοσμικέ εκδρομέ που μέχρι να πάει στην άρθρη που να αλλάξει και πίστη την φορά. Ε, αυτά είχα να πω και παρακαλώ όσοι μπορείτε, μπορείτε να τα αποκριθείτε στι διάφορε αυτέ εκδηλώσεις εκδηλώσει που είναι ωφέλιμες. Να κάναμε παρακαλώ και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός σου και πάντως σου τον Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σα.